Έχουν ρίξει δικαιόνα μέσα στο σχολείο, έχουμε παιδιά που έχουν αναπλαστικά προβλήματα. Θα παρακαλώ πολύ βοηθήσει Βάλτε το θέμα όσο γίνεται πιο Είναι παράδεδο. Το σχολείο είναι άσχημοι. Έχουμε τα παιδιά ζάντια να τα προστατεύσουμε από του και τα μάτια του παιδιά που έχουν προβλήματα, έχουν i ese escrita madre a a the spawning of valley of bricks. Veí el grafiti above the rooftops there yeah, yeah. yeah. I was waiting for the cars coming home late at night come that smells it sign up with Gino to fast the Αυτή είναι η σειρήνα της κερατέας Την κολλήσαμε στην καμπάνα της Ιερισσού Δεν έχουν ακόμη σειρήνα εκεί πάνω Στην κερατέα αξιοποιούσαν κάπως τη σειρήνα Λειτουργούν ακόμη με την καμπάνα Η βόρεια είναι λίγο πιο πίσω ε, Μόνο σε αυτό Στα υπόλοιπα υπάρχουν κάποιες ομοιότητες Είναι αυτό το ζητούμενο Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο Το ζητούμενο είναι τα έσχη που συνέβησαν χθες Τα έσχη που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή, με τους τελευταίους μήνες και κυρίως τις τελευταίες μέρες, τέσσερις εβδομάδες νομίζω, από εκείνη την επίθεση των κουκουλοφόρων τη νύχτα που είχαν κάψει τα μηχανήματα, τα όσα γίνονται από την αστυνομία του Δένδια, με, την, με τις ωραίες εικόνες που είδαμε και ζήσαμε ε, χτες. Παραμένουμε σε αυτό το κλίμα, κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, για πάρα λόγους, και για εξαιτίας εξετίες ανάγκης που νιώθει ο ελληνικός λαός να πιαστεί από κάποια γεγονότα για να καταφέρει να μεταφράσει, να ερμηνεύσει τι γίνεται και να πιαστεί γενικός από αυτά τα γεγονότα υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα ως αντίληψη αλλά και το θέμα αυτό καθεαυτό το πώς έγινε η ανάθεση αρχική με πρωταγωνιστές του Κώστα Σιμίτη τον Άκη Τσοχαντζόπουλο τον Χρήστο Πάχτα και μόνο από αυτούς τους τρεις η υπόθεση έπρεπε να είχε καταδικαστεί ήδη και να είχε κλείσει αλλά και με τη μετέπειτα συμμετοχή του Γιώργου Παπακοσταντίνου που με μια υπογραφή έδωσε έτσι έναν αέρα από αυτά τα θέματα που είναι οικονομικά μέχρι και τα περιβαλλοντικά αλλά και τα δημοκρατικά διότι όταν η κάτοικοι μιας περιοχής αντιδρούν τόσο έντονα και τόσο μαζικά σε κάτι, ε, αυτό το κάτι δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει έτσι κι αλλιώς, εφόσον υπάρχουν. Όλες αυτές οι διαδικασίες Γιατί όπως συνέβη και στην κερατέα Αυτό το κλίμα αγκαλιάζει τους πάντες Είτε είσαι 5 χρονών Όπως το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Είτε είσαι 85 χρονών όπως η γιαγιά Δεν μας φοβίζουν μάνα μου Οι σφαίρες και τα κανόνια Μόνο μας φοβίζουν μάνα μου be sañu tañña elaterai nessas poigo elateraku up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house one of Dutch melted <laughs> <laughs> Πόσε φορές αυτή η φράση για ακουστεί τα τελευταία χρόνια προς τους άνδρες των Μάτ. Δεν έχετε μάνες, δεν έχετε γυναίκες, δεν έχετε παιδιά. Ανάλογα το σκηνικό αν γίνεται στην πλατεία συντάγκα του, αν γίνεται σε δρόμους της Αθήνας αν γίνεται πάνω στα βουνά, τα όμορφα βουνά ακόμα τη χάλη δική οδέν. Οδένδια είναι πίσω από λεφτά. Δεν είναι μόνο δένδια. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ωραίο πρόσωπο επεφαλή τη αστυνομία που διαπρέπει, βεβαίω και η αστυνομία διέπρεπε τη παπουτσί. Δηέπρεπε τα έχουμε ξεχάσει όχι. Αλλά ο Δένδιας είναι η βιτρίνα. μπροστά πίσω του βρίσκεται ένα ολόκληρο σύστημα, ένας κύκλος επιχειρηματιών, μια κυβέρνηση. Υποτίθεται έχει ψηφιστεί από το λαό για το λαό, αλλά έχει ψηφιστεί από το λαό για να εξυπηρετεί όχι το λαό. Οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να κερδίσει ισβάρος του λαού ή έχοντας το λαό κομπάρσο. είναι η βιτρίνα και ο Άδωνης μόλις δει βιτρίνα Αν υπάρχει ένας υπουργός αυτής της κυβερνήσεως που πρέπει να μείνει είναι αμετακίνητος γιατί είναι στο πόστο του ο καλύτερος υπουργός των τελευταίων δεκαετιών, αυτός να αναμφίβολα ο Νίκος Οδένδιας. Ο Νίκος Οδένδιας είναι ένας καταπληκτικός υπουργός κάτω τα χέρια από τον Νίκο Κάτω τα χέρια από νίκωδια. Αυτό το συντογράφουμε και εμείς νομίζω όλη σπακούτε κάτω τα χέρια από τον κοδένδια. Μην τον πειράξει κανεί μεγαλύτερη κάθε μέρα που περνάει. Τε πρόκειται για στρατόπεδα συγκέντρωση όπου μεταφέρει και το ξεκομανήστε πρόκειται για τι κουριέ πρόκειται για την Αθήνα. Τα πάει αστυνομία βασανιστήρια στη Γαδά. έχει μόνο 6 μήνες. Σχεδόν παραπάνω στο συγκεκριμένο Υπουργείο, φανταστείτε δηλαδή να συμπληρώσει και λίγο ακόμα χρόνο έτσι όπως τσιτώνουν τα πράγματα λόγω των καταστάσεων των γενικότερων. Είναι πολύ ωραία αυτή η θεωρία που αναπτύσσεται από χτες ότι δεν ήταν δακρυγόν που έπεσαν στο προάβλιο του σχολείου και στις αίθουσες μέσα μπήκανε τα αέρια και ξέρουμε όλοι όποιος έχει αναπνεύσει τι σημαίνει τέτοιου τύπου αυτά τα καινούργια τα αέρια, αλλά είναι τα, ο καπνός από τα λάστιχα που άναψαν. Οι κάτοικοι τη Ιερισσού έξω από το χωριό. Αυτό ο καπνός λοιπόν έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ακούω διάφορα Διάφορους κατοίκους οι οποίοι βέβαια είναι κατά τη επενδύσεων και άρα έχουν κάθε λόγο να δυναμίζουν το κλίμα και να παρουσιάσουν την αστυνομία ω την κακιά τη υποθέσω, να διαμαρτίρονται για την χρήση δακριών, η οποία δημιούζω να προβλήματα και μάλιστα στο σχολείο της περιοχής και έχει ακούσει ένα κύκου βγαίνει και μιλάει και λέει, λέει, υποθυμίσαμε του και δεν μπορούμε κλτ. Ερώτη! Τα ίδια αυτά παιδιά που λένε ότι έχουν αναπνευστικά προβλήματα από τα δακρυγόνα. Ανέπνεαν με ευχαρίστηση τα καμένα λάστιχα που είχαν βάλει κάτι κι αντιδρούντες στην είσοδο της πόλεως για να κλείσουν το δρόμο και να μην μπορεί να περάσει η <Το> Ο καπνός από τα δακρυγόνα, δακρυγόνα μας συνοχλεί γιατί είναι του κράτους το οποίο έχει έρθει για να προασπίσει την ομιμότητα και άρα την επένδυση. Ενώ ο καπνός στα καμερά λάστιχα δεν μας ενοχλεί, γιατί δεν είναι παραστατική πράξη. Για όλα υπάρχει ένας τρόπος να στρόβουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα. Ακούσαμε εδώ την προσέγγιση του Άδωνη, δεν ήταν ο μόνος που το υποστήριξε αυτό με τον Καπνό, Ήταν και ο αναλυτής που δημοσιογράφος που εμφανίζεται στα παράθυρα του Ευαγγελάτου, Τάκης Χατζής. Ευχαριστούμε που είστε εδώ γιατί Άντεσ είναι κι κάτι κι να μην γίνεται λάστιχα, γιατί και αυτά εκπέμπουνε Πάτως μην, μην γυκά, μου λέτε να μην και για Καλά, το Είδα με τα λάστιχα Είδατε τι δακρικό πριν, νοέπεσε <συμπάθεια> Πνιγήκαμε Καλά. Πνιγήκαμε αυτό Το καταλαβαίνετε άλλο το άλλο. Μια κυρία από τις πολλές Προσπαθεί να συζητήσει, Προσπαθούν τη λογική να πιάσουν οι άνθρωποι εγώ, Όσο περισσότερο τους ακούμε Και μια νίκη των κατοίκων είναι αυτή Ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύη Σε όλη την Ελλάδα Και ότι έχουν καταφέρει σε μέσα ενημέρωσης που μέχρι πριν Ένα μήνα δεν ανέφεραν τίποτα, γιατί ήταν των εκδοτών ιδιοκτητών του μεταλλίου. Ε, τώρα να το συζητάνε κάθε μέρα και να έχει μπει στη συζήτηση με ρεπορτάζ, ακούμε τις φωνές τους, βλέπουμε τα πρόσωπά τους και κυρίως κρίνουμε τη λογική τους και την άποψή τους. Ε, μαζί με αυτούς βγαίνουν και εκπρόσωποι της εταιρείας. Ο κύριος Στρατουδάκης, διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός, βγήκε χθες τηλεφωνικά και έκανε μια πρόταση στους κατοίκους που ήταν στο άλλο στο άλλο παράθυρο, στο άλλο παράθυρο δίπλα και τον άκουγαν. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει ζητηθεί αρκετές φορές αφορά στην ουσία συμμετοχή του Δήμου ε, στο τζίρο της εταιρείας και ήδη υλοποιείται. Για το 2012 θα έχουν πάρθει 3 εκατομμύρια στο Δήμο θα υλοποιηθεί και το 2013 okay. και ελπίζουμε ότι όσο θα ανεβαίνει ο τζίρος της εταιρείας διότι τώρα είμαστε πάνε στην επενδύσεων και δεν έχουμε του ιδιαίτερου τζίρους ότι θα 10. Νάτι η πρόταση, να τη δαιρεαστική πρόταση, όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτός που θέλετε και καλά να θυσαβρίσει, ρίχνεσ αυτούς που αντιδρούν πρόταση που έχει να κάνει με κέρδος. Με εκατομμύρια ανακούγονται λεφτά παλιότερα, τη παλιότερα την προηγούμενη εβδομάδα, ίσω και λίγο νωρίτερα, είχε μιλήσει. Είχε πει ο ίδιου άνθρωπος ότι σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια στη Χαλκιδική θα κυκλοφορούν 40 εκατομμύρια. Δεν το έχει ρίξει, βέβαια αφορά το Δήμο, η απάντηση των κατήκων από το δυπνό παράθυρο ήρθα μέσω. Καλημέρα σας, Αδαμί τη Σρήστο Λέγο μου, είμαι κάττοικού Συριστού. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον κύριο Στρατουδάκη που στον κλοκάσει στο γραφείο του αυτή τη στιγμή σήμερα και τροή παιδάκια, ότι εμείς από το πρωί Κύπλο και όχι πέμπι, μόνο είναι. σήμερα, αλλά εδώ και μήνες ατελείωτους τελείω νιώθουμε στο πετσίμα στην αστυνομική δία του κυρίου δένδια. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να μπουν πάλι μέσα στην Ιρσόνα, να ρίξουν τα σε όλο τον κόσμο, να ρίξουν τα μέσα στο σχολείο. Και εσεί μα ζητάτε αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση εμεί από τον δρόμο. Με δέκα martet, με δύο διμυρίες ματ γύρο-γύρο, με τον κύριο Στρατουδάκη ο οποίος μας προσφέρει κάποια χρήματα που θέλει να δώσει το δήμο. Λοιπόν, θα πρέπει να πείτε στον κύριο Στρατουδάκη ότι ο δήμος δεν είναι ο κύριος Πάχτας. Στον κύριο Πάχτα μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει. Εμάς δεν είναι πλέον θέμα χρημάτων, Και ούτε πουλιόμαστε για λίγα χρήματα, που θα δώσει για να γίνουν πέντε δρόμοι και δύο παιδικές χαρές. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί οι και που έχουν σκοπό, είναι η καταστροφή και δεν έχουμε σκοπό να από τα σπίτια μας για να πάρει ο Δήμος κάποια εκατομμύρια που δεν τα θέλουμε. Δεν πουλιόμαστε για λίγα εκατομμύρια και η καταστροφή του τόπου μας δεν μετριέται με λίγα εκατομμύρια. Δεν ενδιαφερόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα σε αυτά, σε αυτά τα θέματα όταν μιλάνε οι δύο πλευρές γίνεται και ένας συναγωνισμός, ήθους, να το πει κανείς, βάλτε ό,τι θέλετε, το έχουμε ξαναζήσει, Και πάντα επιβεβαιώνεται αυτή και αυτή μάλλον η προσέγγιση. Τα όσα γίνονται σχετικά με την αστυνομία, με τις διώξεις, με τις ε, κλίσεις, με διάφορους τρόπους, χτυπάνε πόρτες, τηλέφωνα, είναι πέρα από το κωμικό τραγικό. Θυμίζουν άλλες εποχές στην κυριολεξία ε, και γεννάτη απορία. Τα γεγονότα έγιναν αυτά με το κάψιμο των μηχανημάτων πριν τέσσερις βδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος ανόητος από αυτούς που έχουν σε αυτήν τη διαδικασία, τέσσερις βδομάδες μετά με την αστυνομία κάθε μέρα στην περιοχή θα έχει κρατήσει τα στοιχεία και τα πιστήρια του εγκλήματος στο σπίτι του. Γενά απορίες α, αυτό το, το γεγονός, παρόλα αυτά όμως κάθε μέρα κάνει διάφορα αστυνομία, όχι για να βρει τους ενόχους, για να τρομοκρατήσει τους κατοίκους και να δείξει την δική της παρουσία. Προχθές πήγανε και σε μια κοπέλα α, που πήγαινε σχολείο. 15 χρονών ένοχη. Είμαι ο πατάνα στις Κωνσταντίνας πριν 2-3 μέρες πήραν τηλέφωνο τον Κωνσταντίνα στο διάλειμμα που βγήκε στο σχολείο και την ήπανε την πήραν τηλέφωνο από τον από την ασφάλεια Πολυγήρο Στο σχολείο καλέσανε από την σχολείο την ώρα που μωίζε βγήκε διάλειμμα και κάνει κινητό την έτσι πιστεύω την στο σχολείο στο κινητό το κινητό την πήραν στην ίδια την ότι είμαστε από την ναι, Και πρέπει στις 6 ώρα να παρουσιαστείτε στην ασφάλεια πολύ Και να ενημερώσετε και του γονεί σα. Φυσικά το παιδί, εντάξει, μας πήρε τηλέφωνο, ήταν φοβισμένο, έκλεγε, πήγαμε στην ασφάλεια και μας είπαν ότι δεν την καλέσαν από την ασφάλεια πολύ Μας Μα έγγραφο ότι δεν την από την ασφάλεια πολύ Και κάποια στιγμή κατέβηκε κάποιο από την αντιτρομοκρατική και μας έδωσε μια κλήση για να, να παρουσίαστεί την άλλη μέρα. Η κλίση που, που μα έδωσε είναι αυτή εδώ. Την έχουμε, την, έχουν, την έχουν και η δική Κατεβαίνει ο άνδρας της αντιτρομοκρατικής, βλέπει το 15χρονο κορίτσι απέναντι και του δίνει την κλίση. Αυτό ακριβό, αυτή η φράση μόνο περιγράφει την Ελλάδα της τρικοματικής κυβέρνησης, της κρίσης των μνημονίων του Δένδια. Προσθέστε όποια άλλη εικόνα θέλετε από κάτω, μέσα θα είστε. Εκτός από τον πατέρα τρομοκράτη σας, 15 ετών, έχουμε και μητέρα τρομοκράτη. Ναι, η Ραϊνάρτι κλείθηκε χωρίς χαρτί, την πήραν τηλέφωνο το μεσημέρι από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης και την είπαν να παρευρεθεί στο ποίρο 6 ώρα μετά τι 6. Ε, εγώ πανικοβήθηκα, το παιδί άρχισε. Έκλεγε, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Ιερισσού και μας είπαν ένας αστυνομικός ότι πρέπει λέει, να παρευρεθεί και χωρίς χαρτί και θα ανεκριθεί εκεί αν θα κάνει την κατάθεση εκείνη τη μέρα, την Τετάρτη ή για την 5 Πήγαμε. Το είχαν το παιδί μία ώρα και ένα τέταρτο να το κάνουν ανακρίσεις. τι άλλο από αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γίνονται, γίνονται και παραγίνονται Ελλάδα 2013 με όλα τα τους κανόνες μπροστά στο τραπέζι, το σύνταγμα, τους νόμους, την προστασία του πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε και λειτουργεί πέρα των πολιτών, όπως ξέρουμε όλοι, συμβαίνουν όλα μια χαρά κανονικά, δεν πέφτει κανείς από τα σύνεφα. Δεν νομίζω μάλλον να υπάρχει κανεί που πέφτει από τα σύνεφα με όλα αυτά που ακούταν, ένα πατέρα που το κορίτσι του το πήραν μέσα και μια μητέρα που πήραν την κόρη της σε διαφορετικές περιπτώσεις, τη Μαριάνθη. Άλλες δύο περιπτώσεις ακολουθούν τώρα. Παρακολουθούσα πολύ καιρό πριν για να δουν τι ακριβώς κάνω. Δυστυχώς με πήραν μέσα από το σπίτι, χτύψαν την πόρτα μου, είπαν καλημέρα φόραν και πάμε βόλτα, έτσι μου είπαν και στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μου είχαν από ώρα το πρωί μέχρι την ώρα που αφέθηκα ελεύθερος, 8.20 το βράδυ. Προχτές το πρωί είχα τηλεφώνημα από ένα άγνωστο νούμερο και μου ζήτησε, μου είπαν ότι είναι αντιτρομοκρατική και να ανέβω στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πολύγυρο να δώσω μια κατάθεση. Ζήσαμε στιγμές που δεν τις έχουμε δει ούτε στα έργα που γυρίζονται για τον αγώνα που είχε δώσει η Ήρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν το έχουμε δει ούτε στα έργα αυτά ε, Να μπαίνουν οι δικές δυνάμεις εδώ μέσα στο χωριό Και να καταλύουν κάθε είδος δημοκρατίας Και να καταπατούν τα δικαιώματά μας Εμείς δεν αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε με, με τις καταθέσεις μας στο, Σε αυτό που προσπαθεί να κάνει Και να ξεχνιάσει το, το θέμα αυτό Η δικαιοσύνη Δεν το αρνηθήκαμε Αλλά αρνούμαστε να μας, κατα, να μας καταπατούν καθημερινά Τα δικαιώματά μας Λοιπόν σας Και όσο μπορεί να ψυχολογία, τη δικιά μου, κυρία ψυχ Όταν καλέσε ένα κόρη μου 15 χρονών να πάει στην ασφάλεια στην αντιτρομοκρατική να δώσει κατάσταση. Την παίρνουν κατάδηση πέντε άτομα. Χωρίς να υπάρχει συνοδία γονέα ή δικηγόρο Ή έσκω και ψυχολόγο ακόμα. Ποιο μπορούσαμε να με διαβεβαιώσει εμένα ένα το πεδό μου και μέσα δεν θα βγει με ψυχολογία. Πρεκαλότητε έχει και ντροπή. Όλα αυτά που συμβαίνουν, ακούσαμε τρεις γονείς και δύο νέα παιδιά. Τις περιπτώσεις του, φανταστείτε τι έχει γίνει και με του υπόλοιπου. Σιγά σιγά βιάνουν στην επιφάνεια μαζεύουν τα κοριτσάκια και τα ανακρίνουν 5-5 για να βγάλουν τι, ποιος έπιασαν χτες, πόσους έπιασαν έξι και είχαν και καραμπίνες και τους πήγανε και τους πάνε για άλλη υπόθεση διότι δεν στοιχειοθετείται τίποτα και δεν μπορεί και στην καραμπίνα να γίνει βαλιστικός έλεγχος για πολλούς λόγους. Παρ' όλα αυτά ο στόχος είναι αυτός ακριβώς, να τρομοκρατήσουνε, τρομοκρατούν με τα κανάλια για τα γενικότερα θέματα της κρίσης και του μνημονίου και όπως μπορούν στ Με όποιον τρόπο και με τις κλασικέ μεθόδους, γιατί αυτό λέγαμε τώρα και με τον Νίκο Σπρανίδι, με την ευκαιρία ρυθμί και τον ήχο και είναι προβληματισμένος νέος τη εποχή. Αυτές οι δηγήσει που ακούγαμε τώρα βάλουν τον τζιν και έλα, θυμίζουν να από το κημαντέ που βλέπουμε στα παλιότερα πολύ έντονα χρόνια, επίση τη δεξιά, του Καραμαλή, του Εθνάρχη που τιμήσαμε και χθε, τον πρόδιδα για να μην μπερδέσουμε και ο τζιπέρα και τον, και τον παλιό καραμαλί, που ήταν κακό, όχι τον άλλον μετά που ήταν καλό που τους μαζεύανε όπως όπως και τους αναγκάζανε να περάσουν από το τμήμα δι' υπόθεσήν τους, όπως έλεγε τότε η γνωστή φράση, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-208-200. θέλουμε στη διεύθυνση του παπάκυρια.lfm.gr, SMS όποιος θέλει, γραφημερία, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά και αποστολή στο 54%. 100. Επειδή λέμε για τη γλώσσα, γιατί δεν έρχονται μόνο οι παλιές συνήθειες στην επικαιρότητα, έ Θα ακούσετε και θα καταλάβετε τώρα. Κλειστή δρόμη με καμένα λάστιχα δεν είναι χαμηλή τόνη και με συγχωρείτε πάρα πολύ, η ελληνική αστυνομία έχει δικαίωμα να επιχειρεί καθάπασαν την επικράτεια. Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαόν. Ελληνικέ λαέ, με βαθία συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, Απεφάσισα μετά Τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις Μιας οργανωμένης μειοψηφίας Να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων Καθάπασαν την επικράτεια Καθάπασαν την επικράτεια Προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως sheltin epikratian kafapasan din epikratias Με πήραν μέσα από το σπίτι, χτύπησαν την πόρτα μου, είπαν καλημέρα φόρα τζιν και πάμε βόλτα, έτσι μου είπαν και κατέληξαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ωραία βόλτα, σε πήραν εκεί από τα χωριά, με το κοιάνιο και με τις βρωμιές και με τις σκουριές και με τα αέρια, δεν ξέρω και τα μέταλα, σε πήγανε τσάμπα ως τη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο μάλιστα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται. Μισα ίσα τον έντισαν, τον ξεβράκοτο. Άλλοι δεν μπορούν να πάνε, σκέφτονται δειώδια, βενζίνε και σε πήγαν τσάμπα και φαντάζομαι θα σε φέραν κιόλα. Λοιπόν, ε, θα δώσουμε για σήμερα τρει διπλές προσκλήσεις, Όποιο θέλει να πάει έτσι για λίγο να ξεσκάσει. Το έχουμε υποσκευή από την προηγούμενη παρασκευή, να πάτε να δείτε, την έλειπα σπαλά και του σαποριμάκ το φίλο μας, τον Ντανιέλ, τον Αργεντίνο, που είχε έρθει εδώ και συζητούσαμε και έχουν γράψει το μηλτισμιο τάγκρο, ένα τέσσερα στο τελευταίο τάγκο στην Αθήνα. Όλα αυτά για να τον θυμηθείτε. Στο Γιάλινο Θέατρο, οι τρεις πρότυπες θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-2008-200. Σήμερα το βράδυ θα πάτε να τους απολαύσετε. Στοιχεία θα σας πούμε σε λίγο. Ενώ συμβάνουν όλα αυτά στη χώρα, στον πλανήτη γενικώς, κάποιος είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Επίσης έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπαδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η-7 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα και της Γαλλίας και την 2η-11 Μαρτίου θα την άδεια. Πάλι άδεια ζητάει από το Κοινοβούλιο η Πατρινή να τα ακούτε που έχετε βουλευτεί τον καλύτερο του κόσμου και σας εκπροσωπεί για σας το κάνει, δεν το κάνει για κανέναν άλλον στα πέρατα της Γης γιατί μιλάει για τα δικά σας δίκαια. Να τον χαίρεστε πραγματικά.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 Ναι, για Trafalgar. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από που η Ναι. Ε, δεν ξέρω αν έχετε έχετεclientY για τα γεγονότα που έχουμε εδώ πέρα. Έχω ε, έχουμε πρόσθεκο βιολόγιο. Τι έγινε; Τη <σχελίου> Έχουμε κάτι τε νύρριο; <σχελίου> Ναι, ε, είσαι; Εγώ είμαι, ναι. Έλα πילה που στολίο, η Νίκος φλεγώμε η γίνεται χαμός εδώ πέρα. Πού είσες; Πού είσες; Εγώ από την το το έχουν εδώ πέρα. Έχουν Έχουν έρθει στι αγγελίε, γίνεται χαμό. Έχω ρίξει τα κρυγόνα, έχουν ζαλιστεί κόσμο. Έχω ρίξει τα κρυγόνα εδώ ακριβώ μπροστά, μπροστά στον κόσμο. Έχουν έρθει για να μπουν και καλά στα σπίτια θεωρητικά υπόπτουν, θεωρητικά υπόπτον, με όπρο στόχο να τους βρούν και καλά στοιχεία. Έχουν ξεσκωθεί εδώ πέρα, γίνεται χαμός δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Πάντοτε στο κράτο λειτουργεί τουλάχιστον αυτό. Η ελληνική αστυνομία είναι στα κανονικά του. Είναι το μια φεκί, φεκί, φεκή, Έχουμε πάλι πλάκα. Αυτό. Και όμω είναι φορμή, γιατί είχαν και καιρό να αναδράσουν, δεν γίνονται και πορείες yeah, yeah. τελευταία. Που... Και πρέπει να μας έφεραν και καινούρια τα Γιατί Δεν είδα... yeah, yeah. ήταν καινούργιες Εκάμε αυτόματα, αυτόματα με διπλέέ δεσμεύδε. Oh, Ευρώπη Πιάνουν... γίνεται. Έχει πιάσει νόημα το χρήμα που δίνουμε στο ελληνικό δημόσιο πράγματο. Είναι πεώ.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 Αποστολή Παίρνω για να σου πω ότι άκουσα αυτή τη κυρία από τις κυρίες χαλκιδικής που τις πετάξανε τα στο παιδί και αναρωτιόταν η κυρία αυτή ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράματα. Πραγματικά και εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει η κυρία στις κυρίες χαλκιδικής ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράματα, το δακρύωνο στο παιδί της; Αλλά βέβαια να μας πει η κυρία στις κυρίες της τι στην Ιερισσό? Δεν τον πάχτα που έδωσε Τζάμπα το γι αυτό δεν ποιον αυτά τα ανακτήσει ξέρουμε ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα. Σχετικά με τις σκουριές, κύριε. Παρακαλώ. Να συμπληρώσετε ότι την περιβαλλοντική λογική μελέτη την υπέγραψε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της καταστροφής. Έλα από λέει καλημέρα. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Ας πω κάτι, Αυτός από τι ξέρει τι να ψυχείσει μεθάνο. Θα ψηφίσει Αν είμαστε τη χέρι. Αυτό... Μην ψηφίσει κανένα τσίτρα και χαθεί το κράτος σε εχθροποιήσουμε, φοβάμαι. Τώρα μου. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Μην χαθεί καφέ έλεγχος φοβάμαι. Και έρθει ο τσίρα και... και ρίχνουνε τα στα σχολεία. Ο... Στους Α... Παιδιά, να από Δεν έχω κακό. Για να σας αποδείξω πόσο είστε χρυμίτζε εσείς όλη στι εισευρίε πέφτει όλο τη Βενιζόλα και βγήκα λέξω, λέει με σημαίνει με το αυτού με κάτι πάντα. Έστει βλαχαδέρα έτσι και πεθαί ένα πολιτικό στην Ελλάδα. Θα στείλει στεφάνι Ζήμενε. Θα στείλει μ, μ, μ, μ, μ, η καναβέντη και η εταιρεία Χρυσό Στεφάνη. Θα στείλει στεφάνια αυτή με τις φραγάτες Έχει χιλιμήτζε κουμούνια, πού πάτε εδώ πολιτισμό λέει, αισθάνδια διάλλωρε. Μην παίρνει τα τηλέφωνο για τις προσκλήσεις Έκλεισαν. Οι τρει κύριοι που θα πάνε με τι παρέστου είναι ο Κυριάκο Βριώνη, ο Μανόλι Χατζέ και ο Γιάννης Λυκουριό Στο Γάλει Θέατρο Λεοφόρο Συγου 143 στη Νέα Μύρμη, ώρα προσέλευσης μας λένε εδώ 21 και 45. Να είστε εκεί. Καναμισάρω μετά αρχίζει το πρόγραμμα. Είναι η Αποριμάκ και η Έλειπασπαλά σε ένα πρόσβοη πρόγραμμα με χαρούμενη λιγνυστική ατμόσφαιρα και λατινοαμερικάνικο χρώμα, όπω πολύ ωραία λένε. Στο δελτίο τύπου που μας έχουν ε, στείλει. Πριν πάμε στις διαφημίσεις να σας πω ότι αύριο στην Ελληνόλη έχουμε κίνημα, έχουμε πορεία, ε, το αντιφασιστικό μέτωπο ολυλόλε, έχει συσταθεί από το Σεπτέμβριο και μετά είναι πολύ δραστήριο, πολύ δυναμικό, πολύ μαζικό. Κάνει μια πορεία διότι προχτέ, ξημερώματα ποτέ ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι το ότι μέρα δεν έχει σημασία. Έπεσε μια βόμβα μολόδοση στο συνεργείο. Το συνεργείο είναι ένα ελεύθερο κοινωνικό χώρο, ένα σύλλογο να το πούμε έτσι για να το καταλάβουν όλοι. Που έχει δραστηριότητες με σαφή πολιτικό προσανατολισμό Έπεσε εκεί η βόμβα Θεωρήθηκε αυτό ότι έρχεται από την πλευρά των ακροδεξιών Οπότε αύριο πανστρατηριά Ήδη έχουν κολληθεί αφήσες Θα γίνει πορεία από τα Κανάρια Στις 11 ώρα προς την κέντρο, Θα φτάσει μέχρι την κεντρική πλατεία και το χώρο του συνεργείου Επίσης στην Τρίτη πάλι στην Ηλίουπολη Μια πολύ ωραία εκδήλωση συζήτηση Γι' αυτό θα σας πω όμως στην Τρί Προσπαθούμε να γίνουμε οι σως και κερατέα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Κάποια στιγμή όμως κάτι θα κάνουμε. Τζάβες είναι αυτό που ακούμε και τραγούδι για το Τζάβες όπως κυκλοφορεί έχουνε γράψει πάρα πολλά εκεί, η κηδεία γίνεται σε λίγες ώρες προχθές έγινε συζήτηση, εκέδα, σε Εκέδας, μένεις εδώ κάπως έτσι μια ακριβής μετάφραση προχθές έγινε συζήτηση στην τηλεόραση του Sky, ήταν ο Μπάμπης και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, βεβαίως γνωστός δημοσιογράφος με ειδίκευση στα, στα ξένα θέματα του εξωτερικού, του εξωτερικού Δελτίου, και στην Καθημερινή. Ε, και είχε πολύ μεγάλη αξία αυτή η συζήτηση για πάρα πολλούς λόγους. Μπαμπ, τι λες και δική σου γνώμη. Οπωσδήποτε πρόκειται για μια εξαιρετικά αντιφατική προσωπικότητα ε, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι Πολέμισε και κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού του και αυτό είναι πασιφανές αλλά δεν είναι ο πρώτος δικτάτορας που κερδίζει εμπιστοσύνη στον λαό του με τον α ή β τρόπο και δεν θα επικαλεστώ το εύκολο αλλά πραγματικό το είναι, είναι τον λέμε, έναν άνθρωπο ο κατάφερε να κερδίσει τέσσερις ώρες εκλογές οι 14 δεκα, αν πείτε είναι λίγο όπως είπες Νίκο βγήκε με εκλογές δεν βγήκε μόνο με εκλογές αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα πολιτικό ζώο Ο οποίο σε αυτά τα 14 χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα του κέρδισε τέσσε προεδρικές εκλογές στις τέσσερι, τέσσερα δημοψηφίσματα στα πέντε, πέντε βουλευτικές εκλογές στις πέντε και πέντε περιφερειακές εκλογές στις πέντε. Δεν ξέρω αν δημοκράτηση γίνεται οποιασδήποτε κοινοβουλευτική δημοκρατίας του κόσμου έχει ένα τέτοιο ρεκόρ. Και σε πολλέ από αυτές με 54% ποσοστό, όχι όπω εδώ η δική μα με τα εκτρώματα που φτιάχνουν για να κερδίζει μετά των άλλων. Ε, αυτό ήταν για τις εκλογές για να αποδείξουμε ότι είναι δικτά τώρα Σο Τσάβες όπως είπε εκεί ο σύντροφος Μπάμπης Μετά η συζήτηση πήγε και στα οικονομικά Θα παρακαλούσω όλους να συγκρίνουν ε, τον Καραμαλή με τον Τσάβες Πώς χρησιμοποίησε μια χώρα κατά τα πλούσια Πώς την αφήνει τώρα Την αφήνει πάρα πολύ σε πολύ άδικα δηλαδή ε, Έτσι αδύναμη κατάσταση. Δεν ξέρω και αποτελέσσε και φαντάζομαι ότι μιλάμε πάντα για την ίδια χώρα, γιατί με αυτά που έλεγε σε κάποια στιγμή έχει αρχίζει να αμφιβάλω ότι μιλάμε για την Βενεζουέλα Γιατί είπες περίπου ότι ο Τσάβες αφήνεται μια χώρα χειρότερα από αυτή που παρέλαβε. Ε, δεν έχει πληθωρισμό 20% ε, Δεν ε, ε, υποτίμησε τον νόμισμα ε, πριν από λίγο. Δεν, ε, είναι, ε, δεν είναι ε, η φτώχεια ε, στη Βενεζουέλα ε, μεγαλύτερη ε, από τη φτόχια στη Βραζιλία και από το μέσο όρο τη λαγενική Αμερική. 25% είχε και Ελλάδα πληθορισμό σε μια εποχή που μπορούσαμε να βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω. Και τώρα μετά από 30 χρόνια δουλειάς βγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα. Διότι ο Τσάβες πήρε μια ε, ε, Βενεζουέλα με ενεργία 25% και τώρα έχει 7%. Mm -hmm. Δηλαδή η Ελλάδα θα πρέπει να ζηλεύει για την ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη τη Βενεζουέλα. Διότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις σχόλια αναλύσεις όταν δεν έχεις αντίλογο σοβαρό. Όταν υπάρχει αυτός λίγο τα πράγματα ζορίζουν. Αλλά και λεφτά έδωσε σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα για να εξαγοράσει μια φιλία. Δεν ξέρω τι την έκαμε τελικώς, όπως είναι το καθεστώς του Ιράν, δηλαδή, αλλά και άφησε πίσω τη χώρα του. Και εγώ αυτό το τελευταίο είναι που μετρομάζει, γιατί αν βοήθησε κάποια καθεστώτα που λέει ο Τσάβε. Δεν ήταν ο Καντάφη, ο αχάνει την ετζάτει αυτή. Μα αυτούς έκανε πραγματιστικές συμμαχίες με το διάβολο για να εξασφαλίσει οικονομικέ αναλλαγέ. Αυτό που βοήθησε είναι όλη την λατινική Αμερική να πάπσει να είναι Και για πρώτη φορά άλλη την Αμερική αναζητά το δικό της αυτόνομο βάδισμα μα τη διεθνή <Τι> Το αρχικό τραγούδι της εκπομπής, επειδή ρωτάτε που είναι για κάποια άλλα βουνά τη Βορειοέρευσα το βρείτε στο site της Ελληνοφρεία. Το βάζουμε πάντα να αρτούμε το τραγούδι της ημέρα. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο έχουμε πολλά δηλαδή, αλλά μα κυνηγά η χρόνο. Έχουμε και τις παραγγελίε όπως κάθε παρασκευή. Μόλι τελειώσουν αυτέ, το μαγαζήνο Γιάννη Παπαδόπουλο με όλα τα νεώτρα και αμέσω μετά στη 3.5. Γιά σα. Αύριο θα κάνεις μια αφιέρωση με τον Παλούρδο που πήρε στα μάτ. Παρακαλώ Δηταία. <Κι> ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ε, Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγω με το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Ε, είμαι συνάδελφος Ματατζής. <Κι> ε, ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. <Κι> και είπα αν φεύγεται για σύνταγμα για την πορεία. Κι κοζανίσι συνάδελφε, đi Μπ... μετρό μου λες τώρα, τι σύνταγμα μου λες τώρα. Ήθα μετάθεση Κύριε από πιο αφής. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πάς όπου θέλεις. Μη σολέ το συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο; Μπήκαμε έχει στο μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Συνάδελφε, συγνώμη, δεν κατάλαβες; Μπήκαμε στο μετρό φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό; Με το συνάδελφο τον Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Και με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό, και ο περίεργα, θα γυρίσουμε; Εγώ δεν έχω Με ασπίδα σπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθε με την πορεία. Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο, με την πορεία. Με την πορεία έτσι. και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη είχα πετάξει. Κάνη δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό και λα. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη Δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Δεν έχει τρει γραμμές έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια γραμμή, και και για κοζάνη. Κοζάνη, πρέπει να υπηρεσία να αναφερθώ, έχω ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία την Σ αρχή δεν εναινόμαστε Ρεμπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, έρευση. Κύριε συνάδε. Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθαμε με μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέω ότι πρωστάμενο φεύγουμε σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικρέου. Και πήγαμε στην πορεία. Αλλά δεν ξέρει πώ έχει πάει με μετάθεση. Δεν ξέρω τι μετάθεση. Αυτό σου λέω συνάδελφια από την αρχή, ρεμπαλούρδο. Ελληνικά δεν μιλάω. Συγνώμη συνάδελφε. Κι είμαστε στο αεροδρόμιο, με τον παλούδο δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πια γραμμή παίρνουμε. Μα τι μου λες τώρα, Που θα πάω εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω με φωνάξα μόνο δηλαδή, για το δηλαδή, ξύλο. Δηλαδή μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά με στέλνουν πορεία να δίνουμε πισιλικάδε. Και όχι τίποτα, όμω δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια. Μα χτυπάγαν μα Έτσι κι αλλιώς αυτή τη ζωή σου αντίζουν Και εσύ μαραίνεσαι Μαραίνεσαι Τέλω παραγγελία για την παρασκευή την επόμενη Τη λύχτα του Liechtenstein Πήραμε επισήμως τη λύχτα από το Liechtenstein <μιου> Αξιοποίηση πλήρης της λύχτας του Liechtenstein <μιου> Τις υδατάνθρακες του καμένου Για ποιο λόγο Όταν ήρθε κύριος Ολάντε εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκούς ιδατάθρακες; <χει> Δεν είναι ευρωπαϊκοί ιδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η ιδατάθρακη και το φυσικό αέριο. Και μέσα σε αυτά πέταξε και ένα Αμπουγκράπι του Μπους Τσέρις. Under the dictator, prisons like Abu Ghraib detainees at Abu Ghraib. Then, with the approval of the Iraqi government. We will demolish the Abu Ghraib prison να στεριώσει δίκιο Pως να στεριώσει Δίχως σύγκρουση Θα ματώσεις Väljarens till Larracki Avriå, eckyro ton Ton Adonny που είπε προεκλογικά Δε θα βάλουμε άλλους φόρους στα κινητα, μην ανησυχείτε, δεν είμαστε Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην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 «Καλημέρα σας» «Καλημέρα σας» «Τον κύριο Αποφτόλη παρακαλώ» «Το ίδιος» ε, «Ο Δημήτρης ο εγγονός μου στο τηλέφωνο» «Α νόμιζε ότι είσαι εσύ ο Δημήτρης ο εγγονός σας, τι θέλετε» «Α γιατί τόσο άγρα φωνή μου Είναι «Είμαι πολύ δημωμένη μαζί σας» «Μαζί μου γιατί»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 Άλλη να μπει σόγα, μπρι, Το πού το ξέρεις εσύ αν να συμβάλλει κοπέλα ή όχι Να συμβάλλει, Έχι... θα φανεί εκεί στο πεντάρι το παραπάνω Άσε που εγώ τον καμπινέ τον έχω φτιάξει για ένα άτομο Εγώ είχα απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια τους, εγώ μένω δίπλα Το κρεβάτι αν χτυπάει στη μεσοτυχία, εγώ τι θα κάνω Δεν βάσκει, δεν είσαι άντρας Τι Δεν βάσκει σε βάσκει, είσαι κουνητός ανδρισμό μου. Εγώ λέω ότι οι άντρες κρατάν τον λόγο τους και τις συμφωνίες τους. Έτσι, mm. έτσι δικός σου ο λοιπόν. Άκουσε, άκουσε εδώ θα μ' θα μ' Ακούς; ακούσεις, ακούσεις Λοιπόν, ο εγγονός σου ο Μάλλον αυτός δεν κράτησε τον λόγο του. Εμένα μου άρεσε σαν τακρία, τα κρύτα νερά ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι όταν αρχή το ενίκιο. Και μετά ρε μου φέρε και την άλλη τη Σόυνηφη. Γρέπαλιό, δεν βρέπαλια άνθρωπε! Εγώ είμαι παλιά. Να, να προσέξεις το λόγο σου, θα σε ταΐσω ίσω Κάτσε καλά! Γιατί ξέρεις κάτι. Τε. Ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την να να σε φτίσω από κοντά. Έλα και τι θα μου Α, όχι, τα τα σάλια. Τα σάλια ούτε να τα βλέπω. Ούτε να θέλω. Λοιπόν, <laughs> αν φάω τη νίκη. Όχι σε μένα Καθόλου ούτε στο σπίτι σου Ούτε κοντά σου Τι θες να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι, σπίτι μου Να πάρεις εμένα. τηλέφωνο να μου κάνεις το μεταξά εμένα Όχι δεν είμαι, δεν είμαι μεταξάς Τι σε δεν είπες δημιουργήσεις δημιουργήσεις όχι Μεταξύ μας τώρα λέγε Είσαι μεταξάς Μεταξύ μας μεταξά Έτσι κι αλλιώς Έτσι κι αλλιώς Αυτή ζωή σου αντίζουν. Και σημάρεις εσένα, σημάρεις εσένα. Μη φοβηθείς, μη φοβηθείς, και στο σκοτάδι σβήσεις, σαν ματώσεις. Είσαι Ήσακουνιστός, πάει τελείως. Εδώ Είσαι είμαι κουνιστός. Κουνάσει να χιαδιά. Α, ah, σου, σου είπε και ναι, για τα αχλαδιά που ναι, έχουμε ναι, έξω από σπίτι, τα είπε ο Δημητράκης. Βέβαια, το ανοίγει το σωματάκι του Δημητράκης. Σου είπε ο Δημητράκης ότι μου ήρθε με σούπερ το σοδούλι μίνι για να με τουμπάρει σε αυτή την τιμή. Καλέτε ο Δημήτρης, καλέ. Ο Δημήτρης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο, Δημήτρης. Δελφίνι, ο Δημήτρης, το μαστιγόνι το δελφίνι Δημήτρης. Το Στο παλικάρι μας. Το γουστάρισα ναι και δεν τρέπομαι <στονική> να το πω Γι' αυτό του ρίξα και την τιμή Αλλά όχι να φέρει και την άλλη την μέσα Να σου πω κάτι Να σε χαίρετε Η μάνα που σε έχει. Σε ευχαριστώ πολύ και εκείνο να τον χαίρεται η γιαγιά που έχει. Να προσέξεις το βράδυ τον κοιμάσαι που αφήνεις τη μαγούρα και να θυμάσαι που τη βρίσκεις το πρωί. Γιατί κάνει πάρτι ο Δημητράκης με τη μαγούρα το βράδυ όταν λείπεις. Αν φας τούμπα και γλιστρήσεις, δεν Δημήτρης. έχει νέα το πάτωμα. Η μαγούρα είναι βρεγμένη. Ακούς? με α. Ο Δημήτρης. Ε. Λυπάμαι. Που δεν κράτησες το λόγο σου, λυπάμαι Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι Το για του Δημήτρη Αυτό, τίποτα άλλο Δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση Μην του δίνεις λεφτά για οδοντίατρο Άλλο τι κάνει τη λεύκανση Πού σου, πού σου, Δεν θα στεριώσει δίκιο Δεν θα να να Beep. <laughs>